Στοιχη 14-30 Η παραβολή των ταλάντων. 14 Δια να σας ο κύριο ετοίμου, δεν αρκεί να είστε μόνο προνοητικοί και φρόνιμοι, αλλά και δραστήριοι και επιμελεί. Διότι όπω ένα άνθρωπο που πρόκειται να ταξιδεύσει, εκάλεσε του δούλου του και του παρέδο και τα υπάρχοντά του, δι' αναζητήσει εν καιρό από αυτού λογαριασμών πέτ τη διαχειρίσεώ των, έτσι θα είναι μία και η βασιλεία των ουρανών και οι κρίσεις και οι που θα κάμει ο Κύριος. 15. Ο άνθρωπος δηλαδή αυτός έδωκεν εις άλλον μεν πέντε τάλατα, εις άλλον δε δύο, εις άλλον δε εν. Εις τον έδωκε σύμφωνα με την ικανότητα που είχε να εμπορευθεί τα όσα θα του έδιδε και να αμέσω: Με άλλες λέξεις ο Θεός επρίκησε με διάφορα χαρίσματα των άνθρωπον για να τα χρησιμοποιήσει στο αγαθόν και προσοφέλεια του πλησίον. 16. Αφού δεν πήγαινε εκείνο που επήρε τα πέντε τάλαντα, ηργάστηκε με αυτά και κέρδισεν άλλα πέντε τάλαντα. 17. Το ίδιο και εκείνο που επήρε τα δύο τάλαντα, εκέρδισε άλλα δύο. Και οι δύο αυτοί δούλοι χρησιμοποίησαν με ίσον βαθμών καλής προαιρέσεω και ζήλου τα ικανότητα και τα χαρίσματα που του έδωκε Θεός Θεό, προσδόξαν αυτού και ωφέλιαν του πλησίων. 18. Εκείνο όμως που επήρε το ένα τάλαντον, επήγε και έσκαψε νη τη γη, και έκρυψε εκεί το χρήμα του κυρίου του. Δεν κατεχράστη δηλαδή το τάλαντον, αλλά έδειξε να μέλιαν και δεν ηργάστηκε να το επαυξήσει. 19. Ήστερα δε από πολύ χρόνον ήλθε ο κύριο των δούλων εκείνων και λογαριάστη μαζί του. 20. Και αφού προσήλθεν εκείνο που επήρε τα πέντε τάλαντα, επρόσφερε άλλα πέντε τάλαντα και είπε: Κύριε, «Πέντε τάλαντα μου παρέδωκες, Ιδού, άλλα πέντε τάλαντα η κέρδισα με αυτά». 21. είπε προς αυτόν ο Κυριός του. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Ισο λίγα ήσουν πιστός, εις πολλά θα σε εγκαταστήσω. Έμβα μέσα δι' απολαύσει την αυτήν χαράν με τον Κυριόν σου. Αφού εφάνεις πιστός στα πέντε τάλαντα, ελθέ να γίνεις συγκύριος εις μεγάλη περιουσία μου» ελθενα να την απεριόριστο μακαριότητα του ουρανού 22. Προσήλθε δε και που πήρε τα δύο τάλαντα και είπε Κύριε δύο τάλαντα μου παρέδωκες. Να αλλά δύο τάλαντα κέρδισα με αυτά 23. Είπε προς αυτόν ο κυριός του Έβγε δούλε καλέ και πιστέ Ισο λίγα ήσουν πιστός εις πολλά θα σε εγκαταστήσω «Έμβα και εσύ μέσα να απολαύσεις την χαρά του κυρίου σου». 24. Προσήλθε δε και που είχε πάρει το ένα τάλαντο και είπε «Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι άνθρωπος σκληρός που θερίζεις εκεί όπου δεν έσπυρες και μαζεύεις στην αποθήκη σου από εκεί όπου δεν εσκόρπισες και δεν ελίχνησες το αλωνισμένον». 25. Και επειδή εφοβήθη, επήγα και έκρυψα το τάλαντό σου μέσα στην γη. «Να, έχεις το ειδικό σου». 26. Απεκρίθηκε ο Κύριος Του και είπε σε Αυτόν «Κακέ και τεμπέλη δούλε. εγνώριζες ότι θερίζω εκεί όπου δεν έσπυρα και συνάγω από εκεί όπου δεν εσκόρπισε το αλόνι διαναλυχνιστή στον αέρα». 27. Έπρεπε λοιπόν Σύ να καταθέσεις το χρήμα μου στους τραπεζίτας και όταν θα ερχόμεινε εγώ θα έπαιρνα με τόκον αυτό που μου ανήκει. 28. Πάρετε λοιπόν από αυτόν τον τάλαντων και δώσατε το εις εκείνον που έχει τα δέκα τάλαντα. 29. Διότι εις καθένα που έχει και ύψησε με επιμέλεια και ζήλων εκείνο που του εδόθη, θα του δοθούν και άλλα και θα περισσεύσουν. Απ' εκείνον δε που του εδόθησαν μεν χαρίσματα, αλλά τα περιμέλεισε και δεν τα εργάστη, ώστε να έχει και αυτός κάτι με την ειδική του εργασία. Και αυτό το λίγον που του εδόθη και το αφήκε να καλλιέργει τον, θα του το πάρουν. 30. «Και τον άχρηστον δούλων βγάλατε τον απ' εδώ και ρίψατε τον εις το πιο απομονωμένον και απομακρυσμένον από τη βασιλεία μου σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάψιμο και το τρίξιμο των δοντιών».